Όλη μ' άρεσε. Δεν ξέρω κύριο. Δεν ξέρω. Ακούσεις. Εμείς δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτό. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό τώρα. <ΣΠΣ> Η διπλωματία δεν λειτουργεί σήμερα. Δεν ξέρω πώς να σταματήσουμε αυτό. Πολλοί άνθρωποι λέμε όχι, φτάνει, Δεν θέλουμε πόλεμο. αλλά δεν με ακούνε. Είναι surrealism, κάτι τέτοιο. Είναι surrealism. αυτό τώρα. Ναι. Είναι σουρεαλισμ κάτι τέτοιο Είναι καπιταλισμ κάτι τέτοιο δεν είναι σουρεαλίζμ, δεν είναι σουρεαλιστικό αυτό που γίνεται. Έχει βεβαίω στοιχεία, αλλά αν πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 15 χρόνια, μην πάμε πολύ βαθιά στην ιστορία είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους να μπορούμε να καταλάβουμε τις ρίζε. Των γεγονότων και να μπορούμε να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε και να βρίσκουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Από εκεί και πέρα οι λύσει είναι πολλέ. Οκ. Okay. Αλλά τουλάχιστον να ονομάζουμε τα πράγματα έτσι ακριβώ όπω είναι. Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή εκεί, το ότι εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία και έχει πάρει μια χώρα, στο Κίεβο έχουν φτάσει και σχεδόν στο κέντρο αυτή την ώρα, όπω λένε και βλέπουμε από τα πρακτορία, τι πηγέ ενημέρωση. Είναι σουρεαλιστικό, ναι, αλλά. Είναι και κάτι άλλο. Είναι ένα μεγάλο ανταγωνισμό συμφερόντων και προσπαθεί η μεγάλη χώρα να δώσει ένα μάθημα στι γύρω χώρε, στην Ουκρανία καταρχά, την έχει φάει τέλειω, στι γύρω χώρε, στον πλανήτη για το ποιο είναι ο ισχυρό και πώ θα παίζονται τα παιχνίδια από εδώ και πέρα και πώ μοιράζεται ο πλανήτη με άλλου όρου και η Ευρώπη με άλλου όρου. Όλο αυτό είναι στο μάνιουαλ αυτού του οικονομικού συστήματο και πολιτικού. Μπορεί να ενοχλεί, μπορεί να ταράζει, μπορεί να μην θέλει ακούει έτσι, είναι ξύλινο όπω λένε. Αλλά πιο ξύλουν από τις βόμβες που πέφτουν και τον πόλεμο που γίνεται το 2022 που υποτίθε είχαμε τελειώσει με όλα αυτά δεν είναι. Οπότε δεν είναι ο το λέμε στην κυρία με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη κατανόηση για όλο αυτό που περνάει ο Ουκρανικός λαός γιατί οι εικόνες από τα καταφύγια με τα μωρά, με τους ηλικιωμένου, με τα σκυλάκια τους να περιμένουν και να μην ξέρουν τι γίνεται πάνω θα καταφύγαινε στις γραμμές του μετρό με τους πολυελαίους, οι γραμμές του μετρό. μετ Ήταν και ε, παλιά όπως ήταν και το μετρό της Μόσχας, γιατί υπήρχε μια αντίληψη τότε. Επίσης σοβιετικής ενώσεις ότι το μετρό επειδή το χρησιμοποιούν εργάτες πρέπει κάθε μέρα να βλέπουν και να παίρνουν ενέσεις αισθητική για όλο αυτό που γίνεται. Αλλά παλιά όλα αυτά ξεπερασμένα έχουν τελειώσει ναι και τώρα είμαστε στους μομβαρδισμούς πάνω από τους πολυελαιούς και πάνω από το μετρό. Ε, θυμήθηκα χθε, θυμήθηκα, άκουγα και αναλογιστήκαμε. Και δεν μπορεί κανεί να φύγει από όλο αυτό. Γιατί και από το διάγγελμα του Πούτιν μπήκε ο Λένιν μέσα, μπήκε ο Στάλιν, μπήκε η Σοβιετική Ένωση. Τι κακό έκανε που ζούσε του λαού, είχε του λαού αδελφομένου και δεν μισούσε ο ένα τον άλλον. Και φτιάχτηκαν και μεικτέ οικογένειε. Και μέσα στην Ουκρανία τώρα, εκεί που βομβαρδίζονται, εκεί που κρύβονται, εκεί που πάνε να φύγουν εμποτηλιαρισμένοι από τι πόλει και από τη χώρα, είναι μεικτέ οικογένειε. Αν το σκεφτεί κανεί αυτό, μπορεί να καταλάβει. το παλαβό της όλης υπόθεσης. Και μ, α, αναλογιζόμενοι το τι ακριβώς έγινε στη Σοβιετική Ένωση και πώ ήταν και πώ είναι τα πράγματα, το ίδιο γίνεται και στην Γιουκοσλάβια ακούσαμε αυτήν την κυρία. Τι να σας πω, είμαστε ενταξιού, καθουλέπουμε το με μου και ότι μου λένε οι φίλοι μου. Όχι, δεν αισθανόμαστε τόσο μεγάλο φόβο, γιατί είναι παράξενο για μας, αυτό δεν απίστευτο, τόσο πόλνος είναι απίστευτος. Ζούσαμε σε μια χώρα, το ίδιο και ένωση, η χώρα μας είναι, <laughs> ναι. <laughs> ναι. αλλά τώρα και εμείς συννυστήσαμε, συνεισή, όλοι είμαστε φίλοι, έχουμε συγγενείς εκεί, έχουν συγγενείς εδώ. Пути полны могут бариной не? Куди ховатися, куди Ой, боже мой, боже! Мой. Свою жилью должны покидать? Что это такое? είναι οι τρεις ήχοι του πολέμου η σιρήνα, ο πύραυλο και ο θρήνος εδώ ακούσαμε το θρήνο, λίγο νωρίτερα ακούσαμε και το πύραυλο, πως σκάει και πως γκρεμίζει το κτίριο, με ό,τι έχει μέσα και ακούσαμε και χθε και σήμερα και ακούγεται συνεχώς και από τις συνδέσεις των δημοσιογράφων από εκεί η σιρήνα ο ήχος της σιρήνας η προειδοποίηση για το τι ακριβώς θα συμβαίνει, ζούσαμε σε μια χώρα είπε εδώ η κυρία, ναι όντω. υπήρχε μια χώρα ζούσανε σε μια χώρα, δεν ήταν τέλεια τα πράγματα, ήταν όπως ήταν τα πράγματα περίπου στον πλανήτη της δεκαετίας του 60 του 50 και του 70 γιατί εδώ ήταν ε, παλάτια όλα και ήταν τέλεια και εκεί δεν ήταν καλά επειδή όποια σύγκριση γίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχουμε ένα iPhone στο χέρι, ένα κινητό και μέσα από αυτό όλο τον πλανήτη και κάνουμε τη σύγκριση ότι τότε πεινούσανε Οι εκεί άνθρωποι. Μεγάλη συζήτηση. Λογικό είναι γιατί αυτά τα μεγάλα γεγονότα που μα προσπερνάνε και δεν μπορούν να χωρέσουν στο μυαλό των ανθρώπων δημιουργούν και ανάλογου συνειρμού. Απολύτω λογικό και ξεφεύγουν αυτοί οι συνειρμοί και μπλέκονται όλα μαζί μέχρι να καταλαγιάσει το ίδιο το γεγονό. ώστε να καταλαγιάσει, αν καταλαγιάσει, και η σκέψη. Να πάμε στα θετικά γιατί υπάρχουν και θετικά. Ε, θα επανέλθουμε στην Ουκρανία. Μένουμε βεβαίω στον απόϊχο των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ε, είμαστε θωρακισμένοι εδώ ω χώρα για αυτά που γίνονται εκεί. Το είπε ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, χτε στην ενημέρωση. Η κυβέρνηση, με σύνεση και προνοητικότητα, έχει φροντίσει έμπρακτα να θωρακίσει την πατρίδα και του κατοίκους τη. Oh, oh, oh. Να θωρακίσει την πατρίδα και του κατοίκους τη μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσεων που όμοιον του δεν έχουμε ξαναζήσει μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Yeah. Η χώρα μα. Είναι επαρκώ θωρακισμένη σε ό,τι αφορά το δίκαιο των θέσεών τη. Κρατάμε τη λέξη θωρακισμένη. Θωρακισμένη, θωρακισμένη", θωρακισμένη" το είπε χθε ο κύριο Οικονόμου, για όλα αυτά που γίνονται πάνω εκεί. Και του τρανταγμού στην Ευρώπη. Θωρακισμένη η χώρα ήταν λίγο πριν μπούμε στο μνημόνιο. Η ελληνική οικονομία απέκτησε ισχυρέ αντοχέ. Σημαίνουν ότι οι μεταρρυθμίσει θωράκησαν αποτελεσματικά την οικονομία μα. Τα έλεγε ο Καραμαλής τότε Θυμόσαστε τι έγινε Μας άφησε θωρακισμένος Την έκανε μέσω των εκλογών Και μετά ακολούθησε το μνημόνιο 1, 2, 3 Χρεοκοπία, Δουνουτού Και όλα τα υπόλοιπα έτσι μπήκαμε θωρακισμένοι Φαντάζομαι να μην είμαστε Με τον ίδιο τρόπο θωρακισμένοι τώρα Θωρακισμένοι ήμασταν και πρόπερσι Όταν ξεκινούσε η πανδημία, ο τότε Υπουργό Υγεία, ο κύριος Κικίλια, είχε κάνει δηλώσει τι πρώτε μέρε, Φλεβάρη πρέπει να ήταν κάπου εκεί, και μα είχε πει ακριβώ αυτό: Πόσο θωρακισμένη μπαίνει η χώρα στην πανδημία. Ενημέρωσα μαζί με του συναρμόδιου υπουργού, τον Πρωθυπουργό, για τα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κορονοϊού. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι έχουμε πάρει όλα τα παρέτα μέτρα για την προστασία τη δημόσια υγεία στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς μέχρι σήμερα όλα τα ύπαιδα περιστατικά. Η χώρα είναι θωρακισμένη, έχει 13 νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της ετοιμότητα. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Η χώρα είναι θωρακισμένη λοιπόν. Όποτε έχουμε αυτή τη λέξη κρατάμε το περίφημο μικρό καλάθι γιατί πάντα θωρακισμένοι μπαίνουμε στα πολύ δύσκολα και βγαίνουμε... Όπως ξέρετε πολύ καλά πως μπήκαμε στην κρίση, πως μπήκαμε στην πανδημία Ας ελπίσουμε το θωρακισμένο του οικονόμου το χτεσινό να μην ισχύσει σε αυτή την περίπτωση γιατί δεν θα υπάρχει αύριο Η Ευρώπη τώρα, ένα άλλο θέμα είναι η Ευρώπη με όλα αυτά που γίνονται, πως ξεβρακώνεται Έχει ξεβρακωθεί πολλές φορές, εμείς δεν έχουμε και εμπειρία τα τελευταία 10-15 χρόνια Όμω πήρε και χτες και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ ο Πούτιν μια πολύ σκληρή απάντηση. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν παραδιάζουν απλά το διεθνέε δίκαιο, θέτουν σε αμφισβήτηση ολόκληρη την εχθροτική ασφάλεια της Ευρώπης. γι' αυτό και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εξαιρετικά δυναμική. Έτσι είμαστε εμεί άντρε. Είμαστε εδώ πέρα ενωμένοι για να πάρουμε αποφάσεις λήψη σκληρών κυρώσεων ε, απέναντι στην Ρωσία. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε την εξασφάλιση της εδαφικής Ουκρανία. της Ουκρανίας. Ε, ε, τελίωσε. Ε, τελίωσε. Πολύ σκληρές αφού σταμάτησε την προέλαση όπου την με το όλα αυτά όχι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που καθορίζει τα παγκόσμια γεγονότα όπως έλεγε ο οικονομ, προχτές αλλά και από τους άλλους από τα άλλα στελέχη της Ευρώπης και πώς αυτομάτως ξεβρακώθηκαν όλα αυτά και πόσο πιο μικρή φαίνονται η Ούρσουλα Ο Σούλτ, ο Σόλτ και όλοι οι υπόλοιποι, ο καγκελάριο, οι ηγέτε τη ΕΕ, πόσο πιο μικροί φάνηκαν, ακόμη και ο Βάιντεν, πόσο πιο μικρό, όχι ότι είναι γέτη ο Πούτιν, αλλά φάνηκαν πολύ λιγότεροι των περιστάσεων να σέρνονται πίσω από έναν άλλον και δείχνει ακριβώ το, το μεγαλείο και τι επιλογέ των λαών, γιατί όλοι αυτοί προέρχονται από κάποιε επιλογέ, από κάποιε δημοκρατικέ διαδικασίε. Έτσι λοιπόν έβγαλαν τον σατηρικό καλλιτέχνη πρόεδρο στην Ουκρανία. και επειδή έπαιζε σε ένα ΣΥΡΑΛ έπαιζε τον Ουκρανό πρόεδρο ε, τον είδαν εκεί οι Ουκρανοί και τον έβγαλαν στην πορεία ε, πρόεδρο αυτός τους έτυχε, χάθηκε ή διαλύθηκε η χώρα στα χέρια του δεν ξέρω αν ήταν άλλος αν θα είχε γίνει αλλιώ. αλλά σε αυτόν έγινε, σε αυτόν έκατσε έτσι κι αλλιώ και, και αποδεικνύεται διαχρονικά οι επιλογές των λαών ε, κάποια στιγμή έχουν πολύ σοβαρό, μα πάρα πολύ σοβαρό ε, αντίκτυπο και αντίκρισμα Η ηγεσία λοιπόν αυτή, η Ουκρανία το Ουκρανικό Υπουργείο Αμήνης όπως βγήταμε στην ΕΡΤ νωρίτερα, τη ζήτησε από τους πολίτες του Κιέβου ξαναλέμε μπαίνουν μέσα οι Ρώσοι, τους πήρε δύο μέρες μπαίνουν στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα πια Συνεχώς ακούμε εδώ. έχουν οι σιρήνες, υπάρχουν πληροφορίες ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ήδη στο Κίεβο. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από το ε, Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας στην ιστοσελίδα του στο facebook. Καλεί λοιπόν τους πολίτες να αντισταθούν, να αναφέρουν τις ε, κινήσεις των ε, στρατευμάτων, να φτιάξουν βόμβες Μολότοφ και να εξουδετερώσουν τον εχθρό. Να φτιάξουν βόμβες Μολότοφ και να εξουδετερώσουν τον εχθρό. Αυτό το ζητάει το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης του Ζελένσκη βεβαίω του Κομικού όταν δούλευε να φτιάξουν Μολότοφ για να εξουδετερωθούν τα άρματα μάχη στα ρώσικα. Οι στρατιές που μπαίνουν από παντού με Μολότοφ, πάλι καλά που το είπανε και σφεντώνες. Γιατί κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά οι σφεντώνες και οι Μολότοφ ή κάτοικοι όλοι κάτω όσοι δεν έχουν φύγει, είναι στα καταφύγια. Του ζητάει για να καταλάβουμε το επίπεδο της ηγεσίας σε αυτή την πολύ δύσκολη τραγική στιγμή του Κρανικού λαού. Πού οφείλονται όλα αυτά. Ακούσαμε και χθε θα τα συνοψίσουμε και σήμερα. Πού οφείλονται όλα αυτά. Θα ακούσουμε τρεις ε, αναλύσεις επιπέδου Τένιας Μακρύ. Ο πρώτος σε ρόλο Τένιας Μακρύ είναι ο Κερίδης, βουλευτής και καθηγητής. ο Πούτιν έκανε μια κίνηση δάγκωσε και μάσει μια μπουκιά ο Πούτιν είναι 70 χρονών και ε, περιτριγυρίζεται από συνομιλικούς του από αυτό που θα λέγαμε το βαθύ Σοβιετικό κράτος έτσι δεν είναι, έτσι είναι. τις μυστικές υπηρεσίες τις πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης αυτή η γενιά αυτός ο κύκλος ναι αυτός ο κύκλος την διάλυση της Σοβιετική Ένωσης ως το βαθύτερο τραύμα Στη ζωή του και θέλουν τώρα να πάρουν τη ρεβάυση. Τραύματα Έχει πολλά τραύματα όπου δεν το βλέπει και ε, να τι κάνει κάποιο που έχει τραύματα γι' αυτό να φροντίσετε και εσεί να μην έχετε τραύματα. Ο πρώτο τένια μακρύ. Ο δεύτερο τένια μακρύ είναι ο κύριο κόστο Ατρίτη χθε βράδυ στο όμέρα. Δεν μπορεί να ξεχάσει, θέλει να εκδηθεί το πώς ο δικός του ο πρόεδρος, ο Ρωσόφιλος, το 2014, ο κύριος Γιανουκόβιτς έφυγε με ελικόπτερο μετά τα γεγονότα στην πλατεία Μαϊντά και έφυγε και πήγε στη Ρωσία. Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί και δεν μπορεί να το συγχωρήσει. Επομένως, θέλει η εκδίκηση. Είσαι, Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί και δεν μπορεί να το συγχωρήσει. Επομένως, θέλει εκδίκηση. Διψάει, είναι διψασμένο, τέρα και θέλει εκδίκηση. Είναι πτέραρχο αναποστρατεία στι βραδινέ εκπομπέ χτε βράδυ στο Μέγα Και τρίτο που κάνει έτσι πάλι ψυχογράφη με επίπεδο τένιας μακρύ, πολύ ψηλό δηλαδή, είναι ο Αλέξη Παπαχελά. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ στιμό από την πλευρά του, του Πούτιν. Ο οποίο τώρα αν είναι διπλωματικά τεχνητό ή όχι δεν το ξέρουμε. Πάντως υπάρχει ένα στιμό. Ο οποίο είναι ότι μα πατήσατε κάτω Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, κάνατε ό,τι θέλατε στην Ευρώπη, όπω για παράδειγμα κάνατε εναντίον τη Σερβία με αφορμή το Κόσοβο. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρω mm -hmm. την εκδίκησή μου. Ήρθε η ώρα να πάρω πίσω τη σφαίρα επιρροή που θέλω, να σα μιλάω με όποιον τρόπο θέλω και να σας αγνοώ όποτε θέλω, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί, να κάνω μια επιχείρηση στρατιωτική χωρί να ρωτάω κανέναν κ.ο.κ. Νομίζω αυτό είναι πολύ καθαρό. Αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή ο Πούτ παίρνει την εκδίκηση για όσα θεωρεί Μουσική. ότι πέστη η Ρωσία ως το τέλος της Σοβιετική Ένωσης. Δεν είναι οι ανταγωνισμοί, δεν είναι τα τεράστια συμφέροντα, δεν είναι οι σφαίρες επιρροής μετά το Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είναι το ξαναμύρασμα του κόσμου, δεν είναι επίδειξη ισχύω στο πλαίσιο πάντα του καπιταλισμού με αξία μοναδική το κέρδος που τσαλαπατώνται, σκοτώνονται, θάβονται Χωρίζονται οικογένειε και άνθρωποι, είναι ότι είναι εκδικητικό. Ότι έχει ένα τραύμα μέσα του. Ότι κάποια στιγμή επειδή του διαλύσαν τη Σοβιετική Ένωση, και είδαμε με πόσο πόνο ο Πούτιν προχθές μιλούσε για τη διαλυμένη Σοβιετική Ένωση, όλα εκεί τα ρίχνε. Επειδή λοιπόν του διαλύσαν τη Σοβιετική Ένωση, έχει τραύμα και έχει εκδίκηση. Είναι κακό άνθρωπο. Κακός άνθρωπος. Να τον προσέχουμε τον κακό άνθρωπο. Αυτά τα λένε σοβαροί άνθρωποι και τα και αναλύουν το τι ακριβώ έχει γίνει. Ενώ η ανθρωπότητα έχει πάρει τα μαθήματα. Από όλου αυτού, γιατί και το Χίτλερ τρελό τον λέγανε τότε, μόνο τρελό δεν ήταν. Παίζανε και άλλα πράγματα από κάτω, γιατί οι βιομήχανοι και το κατεστημένο τη Γερμανία δεν θα ανέθετε σε ένα τρελό να βγάλει σε πέρα σε όλη αυτή την ιστορία και να του κάνει ακόμη πιο πλούσιου και να υπάρχουν ακόμη αυτέ οι εταιρείε που ευνοήθηκαν τότε από τον τρελό σε εισαγωγικά Χίτλερ. Αλλά το καλύτερο έρχεται από το Σταρ που σε παλιότερο, σε άλλη φάση, όχι τώρα, έχει κάνει τη σοβαρή αποκάλυψη να ακούσουμε τι ακριβώ έχει γίνει. Στο διεθνή χώρο τώρα σοκάρει η δήλωση της πρώην συζύγου του Ρώσου Προέδρου Λουντμίλα σε συνέντευξη που δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα Die Welt αναφέρει Ο σύζυγό μου, Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι δυστυχώ νεκρό εδώ και καιρό και υποστηρίζει ότι ο άνθρωπο που κυβερνά τη Ρωσία σήμερα είναι ο του. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, η Λουτμίλα Πούτινα δήλωσε ότι έπρεπε να κάνει την αποκάλυψη δημοσίου, διότι δεν μπορεί πλέον να βλέπει τι κάνουν για λογαριασμό του αυτοί οι τρομεροί άνθρωποι, όπω του αποκαλεί, οι οποίοι τον δολοφόνησαν και δεν σταματούν πουθενά. Όμω αυτό που έγινε μετά τον θάνατό του δεν περιγράφεται, φέρεται να λέει η Λουτμίλα Πούτινα που υποστηρίζει ότι ένα βράδυ τον άρπαξαν από το σπίτι. και μετά από η επέστρεψε ω νοσία του για τον οποίο την απείλησαν να μην μιλήσει αλλιώς θα σκότωναν τα παιδιά της Μίλησε. Αλλά δεν σκότωσαν κανένα παιδί του σε την ίδια τη Λουτιμέρα Πούτινα Υπάρχει κανονικά, όλα αυτά που βλέπουμε βλέπουν τον είδα εγώ προχθέρι. Δεν μπορεί να ήταν έτσι ο κανονικό Πούτιν να κάθεται και με τα τηλέφωνα και αραχτό στο γραφείο και να αναλύει. Είναι άλλο πούτιν. Άρα, αν ήταν ο καλό πούτιν, που οι κακοί τον πήραν, δεν θα είχαμε όλα αυτά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σε ένα τεραστία σημασία ζήτημα που αφορά τι ζωέ όλων μα, τι ζωέ όμω. Ακούμε όλε αυτέ τι α μην τι χαρακτηρίσουμε, γιατί είναι μέσα και άλλοι ειδικοί. Όλα αυτά λοιπόν πάνω στο τεράστιο αυτό θέμα. Να ξαναγυρίσουμε στου ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί που, Ουκρανοί που δουλεύουν εδώ στην Ελλάδα. Πολλέ κυρίε κρατάνε ηλικιωμένου. Εργάτε έχουν έρθει. Υπάρχει η ελληνική κοινότητα εκεί. Υπάρχουν σχέσει μεταξύ των δύο χωρών, θέλω να πω. που βασίζονται σε τραβάνε σε βάθος χρόνου και ξεκινάνε από πολύ παλιά θα ακούσουμε μια κυρία τώρα που λέει ότι δεν περιμέναμε αυτές τις συγκρούσεις και ότι ζούσαμε πολύ καλά και δεν περιμέναμε με τίποτα να γίνει αυτό Πως και εμείς εδώ δεν περιμέναμε όλο αυτό με την οικονομική κρίση με την πανδημία με την ενεργειακή κρίση Γενικώ οι λαοί δεν περιμένουν όλο αυτό που θα τους γίνει ενώ στην ιστορία έχουν συμβεί αυτά και συμβαίνουν με κύκλο Γίνεται ανατακτά σχεδόν διαστήματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν είναι πανομοιότυπα τα γεγονότα, όμως γίνονται ξανά και ξανά. Αν δηλαδή τα περιμέναμε, ίσως να είχαμε φροντίσει να μην γίνουνε. Γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από κάποιους και από τους λαούς που επιλέγουν. Είμαστε σε αυτή τη φάση που η ανθρωπότητα... Επιλέγη. Και μου ήρθε και στο νου αυτό που είχε γράψει ο, Μπερ, ο Μπρέχτ, που έλεγε Τούτο ο πόλεμο που έρχεται δεν είναι ο πρώτο. Πριν από αυτόν γίνανε και άλλοι πόλεμοι. Όταν τελείωσε ο τελευταίο, υπήρχαν νικητέ και νικημένοι. Στου νικημένου, ο φτωχό λαό πέθανε από την πείνα. Στου νικητέ, ο φτωχό λαό πέθανε το ίδιο. Το κρατάμε αυτό, ακούμε και την κυρία, και λίγο βάρναλι. Και πιστεύουμε ότι δεν περιμένουμε τέτοιε συγκρούσει. Πού θα σκουτώσουν τόσο κόσμο εδώ. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά, έχω εγγόνια, όλοι είναι εκεί, εγώ είμαι μόνιμο εδώ. Όλη νύχτα ακούνε σιρήνες. Πάμε στην Ουκρανία όλοι γιατί έχουμε παιδιά, εγγόνια, έχω κόρη, οκτώ μηνών, έγκυος. Όλη μέρα είναι στο υπόγειο, όλη μέρα, όλη νύχτα και μέρα, σιρήνες, σιρήνες. Κοντά στο Τερνόπολη και Τζερνοβτσί. Έχουν κλειτή δικά άτομα να πολεμήσουν Βεβαίω, Βεβαίως στο στρατό. Τι να γίνει μετά; Δεν ξέρουμε. Και ζευγαρι με το βόδι, και πόδι, στα ρέματα, τα στα και όλα για όλα, κουβαλούσα πολύ να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Στο πολεμόλα για όλα, κουβαλούσα πολύ μόλα. Να σκοτώνον τη λαϊ για τα φέντη το φα. Να σκοτώνον τη λαή για τα φέντη το φα. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε συμβολόνιο. Αξυπνήσει μόνο μια. Θα ανάποδα ο δουλειάς. Θα αρχίσει ανάποδα ο δουλειάς. Άιδε θύμα, άιδε ψώνιο, άιδε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας. Θα αρχίσει ανάποδα ο δουνιάς Θα αρχίσει ανάποδα ο δουνιάς Bye. Με τη φωνή του ίδιου του Βάρναλη και βεβαίως με τον Νίκο Ξυλούρη το, από την παλάντα του Κυρμέντιου ο Γαϊδαράκο, που δεν ήταν Γαϊδαράκο, ήταν άνθρωπος και κουβαλούσε να σκοτώνονται οι λαοί για τα Φέντιτο φάει, κουβαλούσε πολύ βόλτα με πολύ μεγάλη χαρά φαντάζομαι γιατί Έτσι έπρεπε. Ελληνοφρένια, όλα αυτά που ακούτε εδώ. 2, 11, 10, 80, 80, σα περιμένει μέσα τηλέφωνο επικοινωνία. Πάμε γρήγορα, πρώτο μέρο του λαού κολλάει στι πρώτε διαφημίσει. Ήρθε η σωτηρία, τα μα έτσι. Πάλι! Πάλι! Ω μητσάλο. Παρακαλώ. Δεν είμαι έτοιμο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκη έκανε και σε χθε και βρήκαν τη λύση Η ΦΕΗ αυτοί. Με όπλα μα στην αναβαθμισμένη θέση τη χώρα μα, στο παγκόσμιο γείγναστο αλλά και το διεθνέ κύρο του Πρωθυπουργού. Για να γλιτώσουμε το φυσικό αέριο που έχει αυξηθεί πολύ και έχει υπερδιπλασιαστεί, θα αυξήσουμε τα αποθέματα στο πετρέλαιο, το οποίο έχει διπλασιαστεί και θα υπερδιπλασιαστεί σε λίγε μέρε. Το σχέδιο πάει καλά. Κάθε σχέδιο δεν... πάει καλά. Τι εννοεί, Βέβαια, δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πάλι νομίζω στη μιζέρια με οδηγείτε. Τη μιζέρια τη μιζέρια. Τι να κάτω, ρε, εγώ είμαι από αυτού που δεν πιστεύω ότι φταίει η αριστερά. οπ, οπ τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Αυτά, Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτέ οι δεν μπορώ. Για κάθε πρόβλημα τη χώρα μα, η ελληνική ηγεμονία τη αριστερά έχει τη βασική ευθύνη. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Ένα άλλο ακούστηκε από εδώ και στη γραμμή. Λοιπόν, χάσα φυλάκια. Καλή πίνα. Αυτό το μουλί πάνω με το καλλιτεχνικό Άδωνη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα ευγενή αναγκαία αξιοσουάρ των γυναικών. Γιατί σε αντίθεση με αυτό το μουλί πάνω αυτά επιτελούν έργο. Αυτό σε πανηγυρίζει επειδή είμαστε 7η. τιμή τη Βεντζίνη, δηλαδή στου 27, είμαστε 7η. Στο Περιστέρι, 1,729. Στην Αθήνα, στη Ρεγκούκου, 1,737. 7η δεν είναι καλή θέση. Ναι, αλλά είμαστε για του ακριβότερου, όχι για του φθηνότερου. Τι πανηγυρίζει τώρα. Παιδί, παιδί, παιδί μου, τίποτα να μα το ακριβό. Αν τόρισε να ρε φίλε να σήκω ότι είμαστε λάθος, να πούμε κάποιον γα... αντιχρησό μου Είσαι. που μα περνάνε ρε, για τους συμφούντες τη Ευρώπη και τα άλλα καλά, φιλαράκι. Καλά, εσύ. Ναι, τι είναι, κα... καλά. Μέχρι να πει κάποιον αντιχρησό μου ευρώ να πούμε από το μισθό. Πάλι καλά, φαντάζε να σε πρόστιμο. Τι πρόστιμο. Ε, Αλλά, με 100 Για εμβόλιο, ξέρω εγώ. Ναι, με 100 ευρώ έχω το δικαίωμα να μην είμαι εμβολιασμένο, έτσι δεν είναι. Ναι, μπορεί. Ε, καλά. Γεια σου, Ρε Αποστολάκο. Αποστολάκο, Γεια σου. Τι έγινε, Καλά. Ωραία, ένα μήνα προσπαθούσε να σε πάρω. Mm. Αυτά που μα μένουν εκτέ μεσημέρι με αυτά τα φασισταριά όλα, μα έχετε τρελάνει, α πούμε. Θα, να, να σου πω, ξέρει, τι θέλω να σου πω πρώτα-πρώτα. Να πει στον άδωνι ότι στη γειτονιά του κάθε τρίτη έχει λαϊκή αγορά. Θα έρθει εκεί να μα τα πει όλα αυτά που λέει στο φασιστοκάναλο εκεί πέρα. Γιατί θα φοβηθεί, πιστεύει. Όχι, ας, να έρθει μόνο όμω, όχι με του 50 παρατρεχάμενου εκεί τα φασισταριά που έχει από πίσω του. Τι θα γίνει τον Άδωνε, όλο τον Άδωνε παίζει ο Θήμιο. Έχει βίτσιου, του αρέσει, δεν ξέρω, Γουστάρη. Σε μέσα Η Ελλάδα ώρα. έχει ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη γιατί αριστερά Άλλα διαχρονικά δυμόλυμα. εμπόδισε Εμπα... όλα τα έργα προόδου. Μήπω να του δίνετε κάτι κι εσεί από την αμεριβή σα. Τι, τι, τι. Τόσο υλικό θα δίνει, λέει ο Άδωνε. Ξέρω, ή ο Θήμιο το επιλέγει. Να του δίνετε κάτι κι εσεί, κάτι δί του Άδωνε. βάλουμε, λε, στο λογαριασμό του καναδιευκρίνιστο γιατί δεν έχει. Αν, πράγμα, βάλουμε. Μα ήθελε όπω θέλει. Τότε ναι. Αποστόλη καλό μεσημέρι Καλό μεσημέρι Ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους λαούς Σχετικά του Ευρωπαίου. Εσύ θα απευθυνθεί πώς, στους πώς, λαούς Πώς περνάνε τώρα με τον καπιταλισμό και τον εμπειριελισμό Άμα, πώς. πώς περνάνε Περιμένουν να μα απαντήσουν οι λαοί της Ευρώπης Χαίρετε Και αυτοί περιμένουν να σα ακούσουν Να τους ρωτήσει κάποιο. <laughs> Επιτέλους <laughs> Γεια Απόστολο, σου σε Απόστολ Εσύ παραδέχομαι yeah. Γ <laughs> λέμε όχι φτάνει δεν θέλουμε πόλεμο φτάνει αλλά δεν μας ακούνε ναι. είναι surrealism κάτι τέτοιο Καπιταλισμ είπαμε είναι αυτό δεν είναι, είναι και surrealism αλλά να βρούμε την πηγή βλέπω εδώ στο youtube γράφει να σας ακροατήσει δεν ξέρω από κάτω μου λέει συμφωνώ και σας πάω σε πολλά με αυτά που λέτε αλλά ο Ζελένσκι Της Ουκρανίας, όντως προσπάθησε κάτι να κάνει για τη χώρα του ό,τι ξέρω λέει από λίγους Ουκρανούς που γνωρίζω ο συγκεκριμένο έδεσε τη χώρα α, αμέσως στο άρμα των Ατοικών στο άρμα των Δυτικών είναι μια χώρα πολύ παράξενη, είναι στην αυλή της ε, Ρωσίας στην παλιά Σοβιετική Ένωση Έχει το, η, μισή, η μισή χώρα είναι Ρωσόφωνη, Ρωσόφιλη που Γινόταν και ένα εμφύλιο, δεν ξεκίνησε σήμερα ο εμφύλιο, είναι από το 2014 και βομβαρδιζόταν και άμαχοι εκεί, στον Τον Πά, το περίφημο, στι δύο περιοχέ που αναγνώρισε ο Πούτιν την ανεξαρτησία προχτέ. Ο συγκεκριμένο ήταν μαριονέτα των Δυτικών, έτσι λειτουργήσε και πίστευε, πίστευε ότι η Μεγάλη Συμμαχία θα τον σώσει. Είχε αυτή την τεράστια αυταπάτη, άλλη μια αυταπάτη στην παγκόσμια ιστορία και τώρα ψάχνει να βρει αν θα ζει ο ίδιο και πού θα είναι. Και αν θα υπάρχει χώρα, επειδή ακριβώ είχε αυτή την αυταπάτη και μαζί με αυτόν και οι χιλιάδε εκατομμύρια που τον ψήφισαν, νομίζοντα ότι αν δεθούν στο ΝΑΤΟ, θα σωθούν από του Ρώσους Και γίνεται αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ε, ο Γιώργο Παπαδρέου μίλησε νωρίτερα στην Βουλή και εκεί είπε κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό που αν το είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε σήμερα όλα αυτά που γίνονται στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Μα λιγορούσατε βέβαια όταν μιλούσαμε για αυτά. Τώρα, τώρα υποφέρουμε. Είχαμε εξασφαλίσει με αποφάσει το ανώτατο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Κορυφή, το πρόγραμμα ήλιο, με το οποίο η Ελλάδα θα ανέπτυσε ΑΠΕ στην επικράτειά τη, για να προμηθεύει τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και να γίνει η ίδια, όπω συχνά έλεγα, η Δανία του Νότου, δηλαδή, όπω είναι σήμερα η Δανία, ουσιαστικά αυτάρκη, να είμαστε και εμεί για τι ενεργειακέ μα ανάγκε. Σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό εθνικά και οικονομικά για τη χώρα μα, Του πολίτε μα, ιδιαίτερα σήμερα. Θα δίναμε εμεί ενέργεια στην Ευρώπη. Άρα, όλη η Ευρώπη δεν θα έπαιρνε ενέργεια από τον Πούτιν, 40% φυσικό αέριο. Και έτσι ο Πούτιν θα ήταν ανίσχυρο, δεν θα μπορούσε να μα εκβιάσει και δεν θα μπορούσε να κάνει την επέμβαση στην Ουκρανία. Το τρέχω λίγο. Αλλά αυτό ακριβώ βγαίνει από αυτά που είπε ο Γιώργο Παπανδρέου. Κανεί δεν τον άκουσε. Είχε πει τότε για τη Δανία. Εμεί ακούσαμε όλοι δάνεια του Νότου και εγωθήκαμε στα δάνεια μέχρι βαθιά. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Με τσίπρα, αγόρι μου, δύο εβδομάδες βάλαμε πετρέλαιο κίνηση κάτω από ένα ευρώ. Κάτω από ένα ευρώ με τσίπρα. Για δύο εβδομάδες? Τι πράγμα? Πόσο για δύο εβδομάδε είπε? Για, για δύο Μόνο για δύο εβδομάδες, αλλά βάλαμε κάτω από ένα ευρώ. Λοιπόν, Θεός. Να, να ξαναβγεί αξίζει. Ε, νο, γιατί συγκρίνω τον τσίπρα με τον δεν το συζητάω καθόλου. Να σου πω κάτι. Άκου, άκου τώρα να φίλε, Βάζει το Τέσσερα δολάρια γαλόνι. Μήπω ξέρει <σέζεις> <σέζεις> πόσα λίτρα είναι το γαλόνι. Μπατσι γουρούνια δολοφόνη. Πόσα λίτρα είναι το γαλόνι. 4. Άρα βάζει ένα ευρώ το λίτρο ο Αμερικλάν. Να βάλουμε γαλόνι, ρε παιδί μου, γαλόνι. Όχι, πέθα στο τον κατονάδονι που λέει συνέχεια και μας συγκρίνει με την Αμερική. Ο Αμερικάνο βάζει ένα ευρώ το λίτρο καραγκιόζι. 50 λεπτά σα κοστίζει, 50 λεπτά θα τα πάρετε μαζί σας. Να σου πω, ρε, μην την αποπέρνει, Λουκά. Την αποπείρα. Ναι, να σου πω, άκουσε με λίγο. Το είχε κάνει μια φορά και είχε τσιπίσει τότε. Άμα τους δεις, το αναγκάσει, θα πάλι. Μόλι τη είχε πει μια φορά ότι να σε παράσταση να έρθει να εμφανιστούμε μαζί, κάτι τέτοια μαλακή, α πούμε. Πάμε αμέσω μαλακώνει. Και τη σκοτειχοστάρι, μόλι ακού για θέατρο, μόλι ακού για κάμερα. Ναι, παιδί μου, είναι θηλυκό για να καταλάβει. Με μα ηλίκη και δημοσιότητα. Ακριβώ, ακριβώ. Ελένη ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή Θέλω να σε καλέσω στην εκπομπή Συγγνώμη αυτό θα το πιστέψω τώρα Θέλω να έρθει στην εκπομπή μια ώρα στο ραδιόφωνο Θα βγάλουμε καλεσμένους από τώρα Ξεκινάμε μια νέα ενότητα ε, Κάθε πέμπτη έχει σε, μαζί με αυτόν τον άλλο δε, δε σε βολεύει πέμπτη Πέμπτες μας βολεύει εμάς Άμα δεν μπορεί πέμπτη να το δω Όχι πέμπτη αλλά... Την επόμενη φορά που θα σε πάρει, πάρτε λίγο στο μαλακό. Πάρτε έτσι καμιά εμφάνιση μαζί και να δει τα Μια όρεξη, είχα να άρχιτε έξω από παραστάσει μετά. Μάλιστα. Και να λέει στου ανθρώπου στα εισιτήρια ε, ε, μου, είχε πει να μπω. Μου να εμφανιστούμε μαζί, εμφανιζόμαστε. Μετά θα θέλει να μπει στην αφίσα, τα ξέρω αυτά. Ε, δεν σου είπα να το κρατήσει τέλο, παιδί μου. Αυτή θα το δέσει, παιδί. παιδί μου. Δεν είναι αντιστοιχημένο. Α, δεν είναι Πάρτε να μπει στο τέλο και μετά σε χτίριστέτμι, κανονικά. Α, α, εντάξει, τότε είναι. Ναι, αυτό. Δηλαδή κάνει το πείραμα, θα, δει, θα είναι ωραίο. Εντάξει, είναι κάποια πειράματα, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε. Σήμερα έχει συγκεντρώσει το απόγευμα στην Ρώσικη Πρεσβεία, στο ψυχικό. Κάνει το Κουκουέ, την έχει ανακοινώσει από προχτέ, κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΟΕ, στη 6,5 και η ΚΝΕΒ, βεβαίω, συγκέντρωσε τη Ρώσικη Πρεσβεία και μετά πορεία προ την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Συνεπές στην θέση του, ότι οι υπεριαλισμοί είναι κακοί, δεν πάνε Ρώσικο, δεν πάνε Κινέζικο, δεν πάνε Αμερικανικό ή εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ε, ενώνει με αυτή την πορεία του δύο υπεριαλισμού και παίζει στου δύο, αναδεικνύει με αυτή την πορεία του δύο ανταγωνισμού το ξαναμύρασμα του κόσμου, αυτά που λέμε, που καταλαβαίνουμε και που βλέπουμε δυστυχώ μπροστά στα μάτια μα να συμβαίνουν. Ε, είδα ότι έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα γίνει 6,5 του ΚΚΟΕ, είδα ότι έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωση στη Ρώσικη Πρεσβεία, κάπου εκεί, νομίζω στι 6 αν δεν κάνω λάθο. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει πορεία προ την Πρεσβεία. Αλλά η τελευταία που είχε έρθει και ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ την είχε κάνει, που πήγαινε προ την πρεσβεία. Την είχε κάνει στο Σύνταγμα. Είχε φύγει για να μην πλησιάσει προ την πρεσβεία. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί συγκέντρωση του κουκκάι θα είναι και ο Κουτσούμπας Από ό,τι βλέπω στην ανακοίνωση εδώ, θα τα δούμε αυτά το απόγευμα, να δοθούν τα μηνύματα και να δώσουμε του συμβολισμού. Εμεί εδώ φτάνουμε στο τέλο για σήμερα, γιατί όπω κάθε Παρασκευή έχουμε παραγγελιέ αφιερώσει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σα. Πολύ εύστοχο το τραγούδι του Παπακοσταντίνου που έχεις βάλει τώρα Ε βέβαια Δεν είναι αυτό το νόημα είναι βασική Αν δεν είναι αυτό Αυτός είναι ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς Σε φάβρικα δούλευαν Φτιάχνοντας τάγκς Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αγόριστοι γίνανε φτιάχνοντα τάγκς. Ναι, το νόημα πάντα είναι το ίδιο, ότι πέθανε οι ίδιοι πάνω στα τάγκς που φτιάχνανε. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν φάτα στα τάγκς. Ποτέ τους δε διάβασαν ο Μάρξ Ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Α, ναι, όχι, αυτό είναι. Λοιπόν. Το θέλω, το θέλω την Παρασκευή. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτε του πήραν στο πόλεμο. Πάντρε, ο Πέτρο, ο Γιώχαν και ο Φραντ, σαν ήρωε έπεσαν κάτω από τα τάντ. Κι άσε, αποστόλη μια παραγγελία, θέλω να σου κάνω για Παρασκευή. Άμα μπορείς να ψάξει να βρει το YouTube από το στοίχημα, το Αετό και Άρκτο. Το οποίο είναι τούμπανο και μιλάει για την κατάσταση στην Ουκρανία πολύ περιγραφικά. Και γλαφυρά και ταυτόχρονα πιο ποιητικά, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Τα ψάρια στέκονται βουβά μέσα στο χρώμα τη. Μπερνάμε στον ύφαλο και το πτώμα τη. κι όλα τα κύματα τη γη εξαφανίζονται. Οι θάλασσε και οι άνθρωποι θερίζονται. Κι αυτοί οι αστέρισμοι μπλέκονται και συμπλέκονται Αρκούδα κι αετός που αντιμέτωποι έρχονται Κι κάθε που συμβαίνει αυτό υπολυσίονται Ξέρων εισαγεμίζουνε και κοινωνίε διαλύονται Κι όταν χτυπάει αυτή η αρκούδα όλα ισοπέδα Κι γύρω αστέρισμοι διαλέγουνε σρατόπεδα Κι όταν ορμάει ο αετός χιλιάδες χρώματα Λαοί μετακινούνται και εκείνοι πτώματα Και καλησπέρα. καλησπέρα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Βεβαίω. Θέλω να βάλει από τον δίσκο του Χάρη Κλίν τίποτα. Προ το τέλο έχει μια συζήτηση, μια συνάντηση, ο, ο Καραμαλή, ο, ο εθνάρχης με τον Κορμπατσόφ. Και έχει διερμηνία εκεί. Και το ρωτάει τι του άρεσε στην Ελλάδα εκτό από το δίσκο του Χάρη Κλίν. Και αρχίζει αυτό, λέει διάφορα και στο τέλο λέει Μητσοτάκι. Το ρωτάει μετά προ το τέλο, τι είπε για το Μητσοτάκι. Και θέλω να το κάνει μια μίξη με τι δύο που κάνανε μετάφραση, με τον Κροάτι, τον Υπουργό και με τον Θα ρωτάει τι είπε για τον Μιτσοτάκι και θα, θα πει αυτό ότι ε, κι άλλα πολλά που δεν κατάλαβα. Και μετά ε, τι να σα πω, δεν μπορώ να σα πω τίποτα. Λέγερε τι είπε για τον Μιτσοτάκι, θα δει αυτή και μετά ε, τη συνέχεια θα τη φτιάξει, ή ξέρει. Για ρώτια τον Κορμπάτζο, τι άλλο τον άρισε στην Ελλάδα εκτό από το Χάριχλι. Μα ενδιαφέρει επίση η συνεργασία με την Ελλάδα. Κροβόνια Α το πλέον. Των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τον πρόεδρο που την προθορό Μητσοτάκι. Τι έπαιρα για το Μετσοτάγει. Σε για πολλά θέματα για την πρόοδο σε πολλού τομεί, όπω η οικονομία και πολλά άλλα που δεν κατάλαβα. Για άλλα γέρετε ο άνθρωπο για το Μεντσοτάγει. Κατά πολύ Μητσοτάκι, εζύφτε. Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί, Και έτσι άνθρωποι ενώ πεθαίνουν. Και όσα σήμαιναν, τα λόγια δεν σημαίνουν. είναι η ώρα που οι φωνιάδε δε δικάζονται, Εμφύλοι ετοιμάζονται και κοινωνίε διχάζονται. Και σαν κορμιά την αλήθεια διαμελίζοντα, Είναι λαοί που φασίζουν αποφασίζοντα. Αυτή την ώρα τα λεφτά φεύγουν σφυρίζοντα. Ο αέτο σουρλιάζει και αρκούδα κοιτάει γρηλίζοντα. Θα μα παίξει ξανά την Παρασκευή, σε παρακαλώ πολύ, όλο αυτό το ποτ που ρίχνει των άξιων Υπουργών που αναφέρει η κυρία Ντόρα έτσι, Μην το ξεχάσει, η επανάληψη είναι μήνυμα θύσεω, έτσι. Καλά, βάλει την εκπομπή στο YouTube, να την ακούσει ξανά, στο Έλε, SoundCloud. Ναι, το... την Παρασκευή, τι, στο YouTube. Εξ... Ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστώ. καλά. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Το μηνιαίο κόστο για κατανάλωση από 300 έω 600 κιλοβατόρε, όσα δηλαδή καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό, δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από δύο, Ευρώ το μήνα. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Ο κόσμο δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει του λογαριασμού τη ΔΕΗ e στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ένα παγκόσμιο πληθωριστικό φαινόμενο. Μετά από διεξοδική έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο, το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα, Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου. Τη της χώρας. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδε εντατική θεραπεία, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Τυφώνε και σεισμί και δύο αστερισμοί στέκονται απέναντι μαντιά που τα ρίχνουν χρησμοί. Αυτή είναι η ώρα που χωρίζεται το κάρτο από φλούδα. τη φλούδα και η ώρα που παλεύει ο αετό με την αρκούδα. Ναι. Γεια ζώ, όπω το λέ. Για. Καφιέρωσε για την Παρασκευή. Για πε. Πιο παλιά ακούγανε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο όμω να φωνάζει έτσι έντονα. Τι λέει, ρε. Ε, θέλω να ακούω αυτέ τι μαρτυρίε που λέει ο α... Αυτά τα μεστά επιχειρήματα το Αδόγελο, του εδώ, υπουργού μα, του υπουργάρα μα. Και μετά να βγάζουμε και αυτό να λέει. Τι λέει. Αλλά όχι για τον άλλον. Για κάποιον άλλον, λέω. Τυχαία τώρα. Και σήμερα πω... οι Έλληνε περνάμε πολύ μία. καλύτερα από ό,τι με τον Τσίπρα. Και αυτό είναι και ο λόγο που ε. ο Μητροτάξ είναι μπροστά 12 Πώς Και αυτό είναι ο λόγος που Πώς... ο μας αγαπάει κόσμι... Τι λέει Μαλακίες. Άρα μισό λεπτό όταν Μαρακίες. μου έρχεται ο λογαριασμό Κύριε Υπουργέ να ζητάω το αρέστα από την αριστερά τώρα. Α, για, η, Τι λέει Ο Γενικά για κάθε Μαρακίες. πρόβλημα της χώρας μας Μαρακίες. Η ιδολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει τη βασική ευθύνη Μαρακίες. Τι λέει Μαλακίες. Η Ελλάδα έχει ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη γιατί αριστερά Άρα διαχρονικά εμπόδισε δεν όλα τα έργα πρόοδου. Αυτή είναι η απάντηση του υπουργού κύριε Ανουσάκη. Πώς την κρίνετε? μαλακίε. να πω. Πόλεμοι και λιμί, σαν ήρωε ροές αδειλή. Η ώρα έφτασε κακόμα δεν το πήρε γράμμοι. Αυτή είναι η ώρα που φορτώνουν τη Λάρισσα και τη Σούδα. Η ώρα που παλεύει ο αετός με την Αρκούδα. Αυτή η ώρα που σπίτια ισοπεδώνονται Που στρατηγοί δοξάζονται και οι άνθρωποι σκοτώνονται Αυτή είναι η ώρα πολλά επιβεβαιώνονται Τους αλπικές ουλιάζουνε και οι Έλα μια αφιέρωση για την Παρασκευή Για πες Πολύ τον δραγούδι με την κυρία Κατίνα που βάλατε την Παρασκευή την προηγούμενη Κυρία Κατίνα μου πιστεί που αγαπά Και θέλω να βάλεις τώρα, άμα γίνεται την κυρία Κατίνα, του Χάρη Κλίν. Και Κατίνα, σε, σε Κατίνα, και, μιας και εκλογές, έχει ένα στίχο που λέει μέσα ότι «Και φοβάμαι που για μένα να ψηφίζεις». Και σε το στίχο μπορεί να το κάνεις λούπα και μετά από αυτό το στίχο να βάζεις α πούμε, δηλώσεις από διάφορους εθνάρχες και διάφορους πολιτικούς που έχουμε και να το κάνεις έτσι μια μίξικα Η ρακατίνα, σ' αγαπάω, σε μισό και σε ζηλεύω Οι πολιτική αντίπαλοι του Άδωνη τον χτυπούν για τον ζηλεύουν, τον φθονούν Σε βρίζω, θα δμάζω σε λυπάμαι! Λυπάμαι για τον τόπο μου! Και φοβάμαι που για μένα ανεψήζει. Να θυμάστε ότι αυτή η κυβέρνηση. Παρά τη διακομματική τη σύνθεση είναι ενιαία κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν κομματικά φέουδα ούτε κομματικά στεγανά. Ένα είναι το αφεντικό μα ελληνικό λαό. Και φοβάμαι που για μένα ναι ψηφίζεις. Και Ο ελληνικό λαό ήξερε όταν πήγαινε στην κάλπη ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίε. Αλλά αυτό ο λαό είναι φτιαγμένο για τα Και όταν έρχεται η ώρα κάνει αυτό που πρέπει. Και φοβάμαι που για μένα ναι ψηφίζεις. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των Αρίστων. Και όλοι οι γυαλλινοί δέκτας εκπέμπουν ψέματα Και οι αποδέκτες αποκτούν τα πιο σκληρά τους βλέμματα Και βγαίνουνε που όλο ευνοχίζονται Που δύσκολα φαντάζονται, δύσκολα οραματίζονται Κι όπως ο αέτος χτυπάει από πάνω τη Αυτή η αρκούδα περιμένει μες στο πλάνο τη. Αυτή είναι η ώρα που ο στάνει φτάνει εδώ και αυτοί οι δύο δικαστές χίζουνε χώρες τα δυο Αποστολάκο Αποστολάκο Αποστολάκο Μπαλουρδοχιονάτη, τι κάνεις Μπαλουρδοχιονάτη Μπαλουρδοχιονάτη Μ' Αρέσει. Αρέσει. Μ' αρέσει. Πώς να το κάνουμε. Παλου Για κάποιο λόγο μ' αρέσει. Ποιος έλεγε Σιονάτη. Έχω, έχω καιρό να τα ακούσω. Δεν θυμάμαι. Έχω καιρό να τον ακούσω. Και, Λέω, και τι να κάνω και... τώρα. Πήρα να διαμαρτυριστώ γιατί δεν αφήνεις τη Λουκά να μιλήσεις. Αλήτη, μπροπή. <laughs> από το χάμο, μωρί. Την έ, όσο έ, είναι έ. να πει, είπε. Έχουμε ανάγκη να γελάσουμε λίγο. Γελάσουμε την Λοντε... Κάμου, ρε τώρα. Αυτό είναι σαν να σου λέω σαν σου λέω ανέκδοτα. Ε, εντάξει, είναι... μα θυμίζει οι παλιέ εποχέ, τον Παρνού και διάφορα. Τέλο πάντων, και επειδή δεν βάζω τραγούδι του Άδων, θα το τραγουδίσω που το αφιέρωνα. Ποιο? Το τσα... ε, από τσάμπα γουάμπα, mouthful of shit. Το έβαλε. Το έβαλε, πότε το έβαλε. Την Παρασκευή βρε καραγιώσει, τολμά κιόλα, έχει το θράσο. Το έβαλε στην Παρασκευή. Βεβαίω. Βεβαίω, βεβαίω. Θα ξανακούσα την εκπομπή. Δεν το άκουγε, παιζα το μη. Ανταλλάσσουμε, Συγγνώμη. Το παρακαλώ, Δεκτή. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, Υπερπρώτοι? Δεν γίνεται. Κι είναι παιδιά που γεννιούνται μέσα στον πόλεμο. Αυτή το πιάνει από τα φτερά, και αυτό την πιάνει από το φέρετρα και μετάλλια. Ζούλε εξαφανίζονται και ανάβουν τα μηδράλια. Κι αυτή η μάχη όλο αρχίζει ξανά. Ολέοντα όλο μικραίνει και ο σκορπιό ξεκινά. Γι' αυτό εξοπλίζουν τη λάρισα και φορτώνουνε τη σούδα. Γιατί εδώ παλεύει ο αετό με την αρκούδα. Τυφώνε <Τι> και σεισμοί και δύο αστερισμοί. στέκοντα απέναντι μάτια που τα ρίχνουν χρησμοί. Αυτήν η ώρα που χωρίζε το κάρπο από τη φλούδα. Κι η ώρα που παλεύει ο αετό με την αρκούδα. Πόλεμοι και λυμοί. Σαν οι ροέ Η ώρα έφτασε και δεν το πήρε γραμμή. Η ώρα που φορτώνουν τη λάρι και τη σούδα Η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα Και τα κουπιά με σάπια και τα χέρια γεμάτα ρόζους Κι ούτε γλάρος να φανεί, ούτε φεγγάρι να ξεμητήσει Τετράωρα, οχτάωρα, δωδεκάωρα Και εμεί να τρώμε ο στον τον άλλον Λες κι αν η κοιλιά η δικιά σου γεμίσει Δεν θα ακούς την άδεια κοιλιά του διπλανού Καημένε, κοίτα που σε κάνανε Να ντρέπεσαι να φωνάξεις τη σου και να μου μοστράρεις αυτό που σου δανείσανε. Μαζί θα πιούμε το νερό τη: θα παλέψουμε και στο τέλος θα κοιταχτούμε και θα σβήσουμε απαλά και αθόρυβα. Ούτε καν θα τους ενοχλήσουμε και ούτε καν θα μας ακούσουν όπως δεν με ακούς κι εσύ».